Βέβαια και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας, είμαι ο Mike Κλάβερ και η εκπομπή Εξλίμπριες. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη για την αργοπορία στην εκκίνηση σήμερα, ε, δυστυχώς δεν υπολόγισα καλά το χρόνο μου και το πρόγραμμά μου και καθυστέρησα και να ξεκινήσω την εκπομπή και αλλιώς είχα απολογήσει ότι θα την οργανώσω. Οπόμενος, για να μην αδικήσω τα θέματα που είχα προλάβει να ετοιμάσω, σήμερα θα, μάλλον, θα επικεντρωθούμε σε ε, τραγουδάκια, να το πω έτσι, τραγούδια που ό,τι τύχει ότι έχω εδώ στον υπολογιστή ε, και χαλαρή κουβεντούλα που θα συγκρατήσει παρέα μέχρι Όπω ε, κάποιοι από εσά που είστε κτική στο chat ξέρετε, ήμουνα Θεσσαλονίκη για το Σαββατοκύριακο και μόλι επέστρεψα. Επομένω θα με συγχωρήσετε όσον αφορά ε, αυτή την κακή εκτίμηση στο πρόγραμμά μου. Ε, θα προσπαθήσω όμω να κρατήσω μια καλή συντροφιά. Και μην νησυχείτε. εδώ είμαστε η εκπομπή, Α, δεν χάνεται ε, να καλυσπερίσω την Αστρατενή και τη Μεριόμικρον που μας ακούνε. Και φυσικά σε κάποια στιγμή θα κάνει παρέμβαση και στην εκπομπή και ποιο άλλο η Ευελίνα που ξέρω πόσο πολύ σα αρέσει να την ακούτε. Να ξεκινήσουμε όμως με το... Με ένα πρώτο κομματάκι για να δούμε τι έχω εδώ έτσι ατάκτος ερημένος στο κουμπιούτερ μου. Α, λίγο έννοια, θα ξεκινήσουμε λίγο. Έννοια με το «Book of Days». Αυτό είναι λοιπόν το «Book of Days» της Ένια. Ε, είπαμε, έχουμε μία προτίμηση στα τραγούδια που μιλάνε για βιβλία. Αλλά έχω μαζί μου μία πολύ ξεχωριστή παρουσία που θέλει να σου πει και αυτή την καλησπέρα της. Καλησπέρα. Ποια ε. είμαι η Εβελίνα. Και η οποία Εβελίνα προετοιμάζει την εκπομπή της, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, την προετοιμάζω σιγά σιγά. Γιατί δεν θες προχειροδουλία σε εσύ από ό,τι είπαμε, έτσι δεν είναι. <laughs> για πες λοιπόν, πώς πέρασε Σαββατοκύριακο. Πέρασα πολύ καλά στη Σαλονίκη και το ξενοδοχείο ήταν πολύ ωραίο. Χαίρομαι. Που Όλα μ' άρεσαν. Όλε σου άρεσαν. άρεσαν. άρεσαν. Ναι. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Ε, για τώρα τι τραγουδάκι θα ήθελες να βάλουμε για τους φίλους μας που μας ακούνε για τους όκρατες του Radio Music Heaven. Ε, δεν... Ε, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Βάλε yeah, yeah. εσύ όποιο τραγουδάκι θέλεις Μάλιστα. Ε, για να βάλουμε ένα άλλο από ένα άλλο αγαπημένο συγκρότημα. Η Ελλήντα δεν το ξέρει, αλλά καλό είναι να μαθαίνουμε και κανένα άλλο συγκρότημα oh, έτσι, όχι ναι. μόνο με τον Δέρνα. Mm -hmm. ε, πάλι από με βιβλίο. Δεν είχα προλάβει, φαίνεται να το βάλω στην προηγούμενη εκπομπή. Από του Talking Heads λοιπόν. The Book I Read. Heads, λοιπόν, το The Book I Read Βέβαια νομίζω ότι περισσότεροι Τους γνωρίζουμε Από το Brother Louis Και από άλλα ε, τέτοια τραγούδια Αλλά και αυτό ήταν Νομίζω είναι πολύ ωραίο τραγούδι Από αυτό το συγκρότημα Και έτσι που λέτε Το Σαββατικό Βρέθηκα Θεσσαλονίκη Ήταν μια ωραία ευκαιρία για Βόλτα Παρά το καιρό Τάξη, Δεν ήταν τόσο τραγικά Τουλάχιστον ε, εκεί που ήμουν εγώ και εδώ στην Πρέβεζα τα ε, καιρικά φαινόμενα όσο φοβόμασταν ε, και ας μου επιτρέψουν ε, οι, οι βορειολλαδίτες φίλοι, ε, φίλοι μας να πω ότι ε, της πάτης Θεσσαλονίκης ο έτσι ο βροχερός ο συνεφιασμένος καιρός βέβαια και το καλοκαίρι είναι πανέμορφη αλλά έχει μια έτσι αλλή γλύκα με αυτό το η μη του συνεφιασμένου ε, καιρού. Ε, δεν μπορώ να πω. Ε, Ευχαριστημένο είμαι. Καλά πέρασα. Και... Ε, είχε με χαρά μου δε ότι ο κόσμος δεν υποτωρίζει και ε, από, το, από τη βροχή από το ψηλό που έπεφτε και ήταν, ήταν, ήταν στους Αθηνατινές μιας ε, ζωντανής ε, πόλης Καλό αυτό, ε, καλό αυτό να βλέπεις τον κόσμο να κάνει βόλτα. Σήμερα το πρωί είχαν ε, κλείσει και τη λεωφορονίκη στην ίδια, είχαν κάνει ένα μεγάλο πεζόδρομο και νομίζω ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Ε, είδα πάρα πολύ κόσμο να κάνει βόλτα και κάτω στο κέντρο και στην α, ε, παραλία. Ε, ε, είναι όμορφο αυτό, ε, είναι όμορφο. Λοιπόν λοιπόν για να δούμε τώρα, α μάλιστα για τη μεριόμικρο λοιπόν τες έχω ένα πολύ ωραίο κομμάτι από το σινεμά ο παράδεισος, εξαιρετικά φιερωμένο μέρι μας. Ο λοιπόν, από το σήμα ε, Παράδεισο. Ε, Εξαιρετικέ οι που του γραφείου είναι ο Μωρικόνε και νομίζω ότι έχουν ε, συντροφεύσει μερικέ από τι καλύτερε ταινίε των κινηματογράφων και μια και είπαμε κινηματογράφο. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ήταν και το ολοκληρωνόθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο. Και το 25 το Φεστιβάλ κινηματογράφου ένα φεστιβάλ που είναι θεσμός για την, για την πόλη και πιστεύω έχει και αρκετά μεγάλη διεθνή απήχηση. Ίσως όχι αυτή που θα αλλά μην ξεχνάμε ότι πρέπει αυτά τα πράγματα θέλουν αφοσίωση και όλα εξαρτάται από το Πόσο θέλεις και τι θέλεις να αφιερώσεις σε αυτά. Ε, δεν είμαι ιδιαίτερα κινηματογραφόφιλος, το ομολογώ και δεν ξέρω τι θα μπορούσε, τι θα έπρεπε να γίνει. είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός κατά τη γνώμη μου και αν είναι κάτι που έχω... Για παράλληψη ή οτιδήποτε, ε, ευχαρίστως, ελάτε εδώ στο Ready Music Heaven, ελάτε αφήστε μήνυμα στον παραγό, ελάτε στο chat να μας μιλήσετε. Η εγγραφή στα φόρμα μας στο σταθμό είναι ε, δωρεάν ε, ξέρετε και θα βρείτε ένα πολύ φιλικό πρώτα απ' όλα περιβάλλον και για να ακούτε ωραίε μουσικέ με παρέα, αλλά και για να μα πείτε τι απόψει για διάφορα θέματα και όχι μόνο για τη μουσική. Έτσι βέβαια ο σταθμό ο... ο... ο... έχει να κάνει, το ραδιόφωνο έχει να κάνει με τη μουσική και το site είναι αφιερωμένο κατά κύριο λόγο στη μουσική, αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να έχουμε άποψη και γνώμη και να σα ζητάμε μια ευρεία γκάμα θεμάτων και αν σας τρώει λίγο το χεράκι σας και γράφετε γιατί δεν το δοκιμάζετε και να στείλετε καμία ιστοριούλα στο μουσικό ενεροδρόμιο που παρουσιάζει με εξαιρετική πετυχία κάθε τετάρτη η Σιλία. Νομίζω ότι μια πολύ καλή ευκαιρία να όσοι έχετε τουλάχιστον συγγραφικές ανησυχίες να γνωρίσετε και άλλο κόσμο και να εκτεθείτε και λίγο στο κοινό γιατί όχι. Τεσφαντών λοιπόν, είχαμε λοιπόν το φεστιβάλ και ε, Πολύ ωραία μου άρεσε η αφίσα του φεστιβάλ. Ε, πολλούς κόσμος ε, και τουλάχιστον λίγο από εκεί που πέρασα από τα κεντρικά τα εκδοτήρια γενικά έβλεπα ε, εξαντλημένα ε, εισιτήρια, ε, ε, πολλού κόσμου όλων των ηλικιών τα έλεγα, ε, βέβαια ευρωτερό παρόν ο νερό κόσμος, ο φίτης του κόσμος από τις ευχάριστο αυτό. Ε, ξέρω ότι πολλές φορές οι ταινίε που προσθέζονται σε αυτού του είδους τα φεστιβάλ μπορεί να είναι λίγο στριφνές, να το πω δύσκολες, ε, να το πω έτσι είναι ε, για το μέσο ε, θεατή, αλλά α, καλό είναι να δίνουμε πάντοτε μια ευκαιρία σε, και σε θεάματα και σε ακούσματα και σε αναγνώσματα, για να μην το το βιβλίο, που πιθανώς ε, μας φανούν στριφνά ή μας στενοχωρίζουν ή δεν μας, α, α, α, δεν μας αρέσουν με την α, πρώτη ματιά. Καλό είναι που και που να ξενιγόμαστε, να φεύγουμε από τα α, ασφαλή μέρη μας, ε, να το πω, από τη ζώνη ανεσής μας, να, που λένε οι έκλωσσάξονες, το comfort zone, και να ζητάμε και το ε, κάτι διαφορετικό. Ε, αν με τι άλλο, μια, μια εμπειρία, στο δω μια εμπειρία. Ε, δεν πιστεύω ότι ε, θα χάσουμε τόσο πολύ αυτές τις ώρες από τη ζωή μας, που δεν αξίζει λίγο έτσι να εμπλουτίσουμε τους οριζόντές μας. Το επόμενο κομμάτι θα μου επιτρέψετε να το φέρωσω στην αγαπημένη μου Ελένη που ξέρω πόσο πολύ της αρέσει. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Σωστακόβιτς τη jazz suite νούμερο no. 2, το λυρικό vals, Ένα από τα ωραότερα κομμάτια του συνθέτη και γενικά πιστεύω ότι όλο το, το έργο οι jazz suites του Σωστακόβιτς, ε, άξιζε κάποιος να λίγο χρόνο να ακούσει, ε, είναι ένα, ε, μια πολύ ωραία μουσική συλλογή θα έλεγα. Έτσι, λοιπόν, οι περιπέτειες του Mike Buckler στη Θεσσαλονίκη από βιβλία τι έκανες ε, θα άμα πω ότι αυτό, ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο, ε, ήμουν συνέχεια στους δρόμους και δεν ε, γύρισα ή διαβάσατε μια σελίδα θα πρέπει να με πιστέψετε αφέρωσα όλο το χρόνο μου στο έξω και σχεδόν καθόλου δηλαδή στο, γυρνούσα μόνο για ε, ύπνο στο ξενοδοχείο μα έχει ωραία. Ε, δηλαδή όταν δικά όταν ξεφεύγεις από την καθημερινότητα αλλάζεις παραστάσεις είναι ευκαιρία να αλλάξεις τελείω και και συνήθειες και αλλά και τις καλές και, τις, και συνήθειες και έτσι δεν διάβασα ε, τίποτα, δεν βρήκα το να <laughs> διαβάσω κάτι τον αφιέρωσα σε όλο μου τον χρόνο σε, σε βόλτες μπορώ να πω ναι. ε, βέβαια χάλεψα ε, και στα βιβλιοπολία του κέντρου. Ε, Δυστυχώ, μόνο δεν έχω επεκτείνει ε, και δεν είχα και τον χρόνο επεκτείνω τις δραστηριότητε μου σε όλες τις μεριές και τις γειτονιές της πόλης. Αλλά επισκέφτηκα τα κεντρικά βιβλιοπωλία. Έριξα μια ματιά στα βιβλία. Είχαν και μία-δύο πυρήτωμάτα που παρουσιάζουν βιβλίων. Μασυχώς αν ώρες δεν ε, μπορούσα να προγραμματίσω Κάτι, αλλά όλα αυτά μάλλον θα τα πω όλα μαζί με τα υπόλοιπα στην επόμενη εκπομπή που θα είμαι πιο, και πιο συγκεντρωμένο και πιο ξεκούραστος ελπίζω γιατί ε, όπως είπα μόλις, ε, μόλις γύρισα ε, και κατευθείαν ε, συνδέθηκα για την εκπομπή επόμενος θα συγχωρήσετε τις όποιες σημερινές μου ε, Παραλήψεις, να το πω έτσι, οι, οι ατέλειες. Ε, πάντως, ε, ναι, ε, είναι καλό που ε, είδα και στα δουλειά πολλοί ε, κόσμο, τουλάχιστον μια ματιά τη ρίχνει ο κόσμος τώρα, ε, πόσο αγοράζει, αυτό είναι ένα, άλλο, είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει, κάτι γίνεται, όλο και κάτι προσφορές όλο και κάτι εκπτώσεις ε, γίνεται μια προσπάθεια λείπουν λοιπόν, πολλά ακόμα όμως όπως έχουμε ξαναπεί ε, λίγο λίγο όλοι μαζί και πιστεύω κάπου θα τη, τη βρούμε την άκρη έτσι δεν είναι λοιπόν πάντως ε, είναι, ε, είναι όμορφο εμένα μου αρέσει ε, αυτό το να κάνεις να κάνεις μια πιο βόλτα χωρίς ιδιαίτερο σκοπό, χωρίς ιδιαίτερο το να φουγκράζεσαι ε, τους δρόμους της πόλης, να βλέπεις τους ανθρώπους ε, να, να κινούνται, ε, να κάνουν και αυτή βόλτα, ε, να διασκεδάζουν. Ε, είναι ωραίο να κάποια στιγμή τα βλέπεις όλα αυτά σαν, σαν θεατής ακριβώς όπως στον κινηματογράφο θα λέγαμε, βγαίνει λίγο έξω από το της καθημερινότητας δηλαδή. Άλλωστε αυτό είναι και ένα μεγάλο πλέον έκτημα, μεγάλο μεγαλότητα των βιβλίων. Ένα βιβλίο που, ειδικά ένα βιβλίο που σε τραβά και σου αρέσει, έχει αρκετή κρυβός τη λειτουργία. Σε βγάζει από την καθημερινότητα, σε τραβάει λίγο από το καθημερινό γίγνεσθε, σε βάζει σε ένα άλλο κόσμο σε ένα κόσμο που είσαι θεατής εισαγωγικά αναγνώστες είναι σωστή είναι, αλλά ναι τη αναγνώσεις ε, είσαι θεατής και όχι συμμέτοχος ε, σε κάποιο άλλο κόσμο σε κάποια άλλη κατάσταση ε, κοινωνός γίνεσαι ε, βέβαια ε, και αυτό εξερτάται από το του συγγραφέα και το τι θέλει να σου μεταδώσει αλλά ε, δεν συμμετέχεις με την ε, αυστηρή να το πούμε έννοια του όρου και ε, γι' αυτό υπάρχει και κυκλοφορή και στο ίντερνετ το που λέει ότι κάποιος που δεν διαβάζει ζει μια ζωή ενώ κάποιος που διαβάζει χιλιάδε. πιστεύω όλο και κάπω θα το έχετε δει ε, άλλος μπορεί να το χαρακτηρίσει ε, απόφθυγμα, άλλος μπορεί να το χαρακτηρίσει αφιολόγημα, άλλος μπορεί να το πει τσιτάτου. Ε, πάντως το θέμα είναι ότι όντω το, το βιβλίο μας φέρνει ε, μας τραβάει από την καθημερινότητα και μας φέρνει ε, σε ένα τελείως ε, διαφορετικό ή και τόσο ε, διαφορετικό κόσμο. Και ε, ορισμένοι βιβλία έχουν και Τη δύναμη, πω, όχι ακριβώς τη δύναμη, αλλά ανάλογα την κατάσταση. Ε, ορισμένα βιβλία που έχουν και την ικανότητα να σε κάνουν να δει τον ίδιο σου τον εαυτό μέσα από αυτά. Ε, δεν ξέρω αν, αν μπορώ να. Ε, γινώ σαφής και απόλυτα κατανακός, αλλά ναι, μερικές φορές μέσα σε από καταστάσει, μέσα από, από χαρακτήρε, αναγνωρίζουμε ε, τον εαυτό μας και ταυτιζόμαστε με αυτά που περιγράφει ο συγγραφέας. Επίσης, περιπτώσει πάμε στο επόμενο κομμάτι. Κνηματογραφικό ε, και αυτό δεν μας αφήνει κληματογράφος. Έχω πολλά Λοιπόν, τέτο. Λοιπόν, από τον το Into the West, στη Night is falling You've come to journey's end Sleep now Dream of the ones who came before They are calling From across the distant shore Είδαμε τη φωνή τη Ανι που τραγουδίσει το Into the West από την ταινία Οργανταστών ε, Δαχτυλίων. Συγγνώμη για τη μικρή τεχνική ατέλεια εδώ πέρα, αλλά δυστυχώ πάλι κάπου κόλλησε το chat μα εδώ πέρα στον υπολογιστή. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Τελικά να καλησπίσω και τον Κώστα που μπήκε και αυτό. Και... Μα ακούει. Ε, επί να ευχαριστήσω και όλα τα παιδιά που μου στείλετε τι ευχέ σα για τη, ε, γιορτή μου χθε. Ε, τα διάβασα τα περισσότερα ε, από τα μηνύματα. Ε, εντάξει, δεν είχα συνέχεια ούτε πρόσβαση ούτε. Ήμουνα πάρα πολλέ φορέ στο υπολογιστή, προφανώ μου στο υπολογιστή, λίγο στο ίντερνετ μέσω των κινητών μα συσκευών. Σα ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τα ευχετήρια μήνυματά σα. Και ήθελα... Τι... ήθελα. Συγγνώμη. Είχα μείνει στι ναι, βόλτε που έκανα στη Θεσσαλονίκη και στα. Βιβλιοπολία που είδαμε, είπα δυστυχώ μόνο στα κεντρικά βιβλιοπολία. Ε, το βιβλίο λοιπόν, είπαμε ότι μα ταξιδεύει ε, και αυτό έχει τόσο, πολλά κοινά στοιχεία με τον. Κινηματογράφο που έχει την τιμή του αυτέ τι μέρε στη Θεσσαλονίκη και ο κινηματογράφο ταξιδεύει σε βάζει για ώρε σε μια άλλη διάσταση. Να το πω έτσι: Παρακολουθεί σε αθεατή, παρακολουθεί με τελείω διαφορετικό επίπεδο. Φέρνει στην ουσία ο κινηματογράφος φέρνει σε. Διαφορετικές αισθήσει να, να το πω έτσι. Αυτό που ε, κάποιος συγγραφέα το λέμε σενεριογράφος, το έγραψε. Μην ξεχνάμε ότι η κινηματογράφες και η βιβλίο είναι πάρα πολύ στενά Δεν είναι λίγα τα βιβλία που έχουν γίνει ε, κινηματογραφικές ταινίες. Άλλοτε πιο επιτυχημένα, άλλοτε πιο πιστά, άλλοτε λιγότερο. Και φυσικά συμβαίνει ε, και το αντίθετο μερικές φορές. και κλιματογραφικές ταινίες να ε, βγαίνουν και σε βιβλίο ε, φαντάζομαι. Δεν έχω κάποιο, μυαλό, κάποιο πρόχειρο παράδειγμα, αλλά φαντάζομαι ότι σίγουρα θα υπάρχουν και τέτοια... Ε, και τέτοιε περιπτώσει είπαμε δεν είμαι ιδιαίτερα κυριά το γραφόφιλο είναι φίλ όπω συνηθίζουμε να λέμε μου αρέσει και εμένα να βλέπω κάποια ταινία ε, η έλλειψη κινηματογράφου σοβαρού κινηματογράφου στην περιοχή μας δεν βοηθάει και στο πόλη μα μάλλον δεν βοηθάει και ιδιαίτερα εντάξει γίνεται μια προσπάθεια εκεί από το μαγικό κινηματογράφο αλλά α, δεν είναι και ότι... Ε, βολικότερο ούτε α, όπως θα, ε, θα θέλαμε να είναι εν πάση περιπτώσει ε, έχουμε όταν θέλουμε να δούμε κάποια ταινία, τη βλέπουμε δεν είναι τόσο ε, τραγικά τα πράγματα είναι αλλιώς βέβαια η θέαση με παρέα με ε, ακροατήριο. έχει τις, τις δικές του χαρισμό είναι μέρος της εξόδου κάτι που μπορεί να το πει για την ταινία που προκλωθείς κατεδίαν στην τηλεόρασή σου στο, ε, είτε σε κάποιο κανάλι είτε μέσω δίσκου DVD είτε οτιδήποτε είναι πιο αυτό πω, μοναχική θέαση Πολύ συχνά μαζεύονται και παρέες για να δουν μια ε, ταινία και να δυσκολιάσουν καλό αυτό θα ε, σε, σε πολλούς και το κάνουν και δεν είναι καθόλου ασημό Κάπου συνδυάζεις και τα, ε, και τα δύο. Ε, βέβαια, όπω είπα το, το βιβλίο, ε, έχει το εξή ε, Αυτά που λέει ο συγγραφέας, τα να συνθέτες ε, μόνος στο μυαλό σου, δίνεις... Ε, Βαζίζεις την περιγραφή του συγγραφέα και σχηματίζει τις εικόνες που εξαρτώνται και από τις δικές σου προσλαμβάνωσε παραστάσεις. Φαντάζεσαι τους χαρακτήρες του βιβλίου, ε, ανάλογα και το πόσο του αναλυτικά τους έχει περιγράψει ή όχι ο συγκριφέας. Προσπληκτώσει φαντάζεσαι πολλά από αυτά τα οποία σου περιγράφει στον κινηματογράφο τώρα ε, βλέπει τελείως διαφορετικά το πράγμα στον κινηματογράφο ε, στην ουσία παρακολουθείς την άποψη να το πω έτσι του σκηνοθέτη όσον αφορά το... τι είναι αυτό που θα δει, δηλαδή ο σκηνοθέτης καθορίζει ε, τις μορφές ε, των χαρακτήρων την εξέλιξη το τα μέρη και πολύ συχνά ακούω ότι ε, σε συζητήσει μεταξύ άνθρωπος που έχουν διαβάσει κάποιο βιβλίο και μετά έχουν δει και την ταινία θα λένε να ξέρεις τον κάθε ήρωα, τον τάδε χαρακτήρα το, εγώ τον είχα φανταστεί έτσι τον είχα φανταστεί αλλιώς ή εκείνο το μέρο. Ε, Εκείνο το, το μέρο ή το σπίτι ή το οτιδήποτε το είχα φανταστεί έτσι, το περιγράφει έτσι και το βλέπω αλλιώ. Ε, Μα μεταφέρει, ε, μεταφέρει κάποια πράγματα μέσα από την ορθοπλέμιση σκηνοθετική αντίληψη. Mm -hmm. Αυτό είναι τόσο βασικό σκηνοθέτη ε, σε μια ταινία. Σοφώ και το πηγή και το σενάριο πρέπει να είναι δυνατό σε μια ταινία και ένα σωρό άλλα, αλλά, αλλά ο σκηνοθέτη ε, συνήθω είναι, είναι αυτό που. Ε, ακούγεται μετά του ηθοποιούς ενδεχομένω, αλλά κυρίως ε, λέμε και μεγάλες ταινίες κοινοθατών και όχι ηθοποιών σκοινοθέτης γιατί είναι αυτός που είναι ο κεντρικός, ο τελικός υπεύθυνο για αυτό που θα σου περάσει η ταινία ε, για τον τρόπο που θα σου παρουσιαστεί το ίδιο πράγμα μπορεί, μπορεί το ίδιο κλείο ως πράγμα είναι σίγουρο ότι διαφορετικά άνθρωποι θα το έχουν φανταστεί διαφορετικά ο σκηνοθέτη λοιπόν σου περνάει το δικό του Απόψη για το πώς είναι αυτό που περιγράφεται στο σενάριο ή στο βιβλίο που έγινε σενάριο και έτσι ε, εκεί πέρα ε, μπαίνεις ε, σε μια άλλη διαδικασία, δεν φαντάζεσαι κάτι, βλέπεις και ε, κρίνεις. Και η επιτυχία τη ταινία εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πόσο κρατάει αυτό που βλέπεις ή το πόσο σου μιλάει σε αυτό που βλέπεις. Αντίστοιχα είναι τα πράγματα και, και στα βιβλία. Απλώ εκεί ε, με τη, με τη δική μας α, φαντασία. Βλέπουμε ε, ε, στον κοινογράφο που και στα βιβλία βλέπει ε, ε, να, σε, ο, ε, να σε πηγαίνει ο συγγραφέα εκεί που θέλει ε, μέσω τη πλοκή των χαρακτήρων κλπ. Το ίδιο κάνει και ο σκηνοθέτη στον κοινογράφο. Θα έλεγαμε ότι ναι, ο σκηνοθέτη είναι για τον κινηματογράφο ότι είναι ο συγγραφέα για το βιβλίο ε, ενώ θα πρέπει να είναι κανείς ω ενεργογράφος να είναι το πιο κοντινό στο συγγραφέα εγώ πιστεύω ότι το πιο κοντινό στο συγγραφέα το αντίστοιχο στο τέχνη του κινηματογράφου είναι ο σκηνοθέτης ε, αυτός βάζει πιστεύω και το βήμα και το ρυθμό και ε, ε, μπορεί να... Να δώσει πνοή, να το πω έτσι, στο σενάριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αρκετά μίλησε και μια, ε, μια και μιλάμε ε, για ταινίε. Για να δούμε τι άλλο έχω εδώ από ταινία, από ταινία. Αφέπτο, α, λίγο, πάλι λίγο Εγώ να σας πω τα είμαι μια φορά και ένα καιρό στη δίση λοιπόν το επόμενο κομμάτι των εννοώ ο ο Μωρικώνη λοιπόν «Πόνος σε έναν time in the West» από την διαφορά και να κραώσω τη δύση από τι εξαιρετικές μουσικές που έχει γράψει για ταινίε ή ο, ο ναι, επηρεάστηκα επηρεάστηκα το φεστιβάλ και με το γράφω Θεσσαλονίκη το 25ο παρακαλώ ε, φεστιβάλ μακάρι να τα συνεχίσει να το εκατοστήσει ή οτιδήποτε άλλο και να έχει και την προβλήπου του που του αξίζει ε, πάει περιπτώσει για να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα καθημάς εκείνο ε, που την προηγούμενη εβδομάδα γενικά τι τελευταίες μέρες μας ε, ε, στενοχώρησαν να το πω έτσι κάποιες ε, από Αποχωρήσει, να το πω, κάποια αγαπημένη ε, παραγωγή από το σταθμό. Ε, δεν μπορούν ο καθένα για τους δικούς του δικού ε, του απόλυτα σεβαστούς κάθε φορά. Λόγου με ενημέρωση δεν μπορούν να συνεχίσουν τι ε, εκπομπέ του και εντάξει, ε, δεν είναι δεν ευχαριστώ αυτά τα πράγματα αλλά ε, δεν μπορεί ε, αυτό είναι κάτι που όσοι ασχολούμαστε το κάνουμε, πώς θα το πω, από Αχαπ ε, και ο σταθμό μα δεν είναι επαγγελματικό όπω. ξέρετε είναι αραστηχνικός επομένω ή του αγαπάς σε γεμίζει και το κάνει. ή καλύτερα ε, δεν το κάνει, δεν, ε, δεν είναι αγκαρία Επομένω, είναι οι εκπομπές οι άνθρωποι κάνουν τους κύκλους τους και ε, πότε σταματάνε και πάντοτε υπάρχει χώρος πιστεύω για να επανέλθουν και προσωπικά θα χαρώ πολύ να δω κάποιους που, που ε, αποχωρούν κάποια στιγμή να επανέλθουν και άλλο κόσμο έχει κάνει κύκλου εκπομπών. Κάποια στιγμή κουράζεται, δεν μπορεί άλλο. Αυτό σταματάει για λίγο ή περισσότερο καιρό. Επανέρχεται όταν έχει κάτι καινούριο, να πει. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, ότι χάλαμε τις σχέσει μας ή ότι ε, κάτι, άλλο, κάτι άλλο γίνεται. Ε, καλό είναι σε όλες αυτές τις, τις περιπτώσει να κρατάμε πάντοτε και μια πόρτα ανοιχτή ε, να περνάμε να λέμε για να, να μην ε, κόβουμε έτσι. Τελείω ε, την επαφή και το φόρμα το εδώ είναι και το τσάτ εδώ είναι. Να λέμε και τις καλησπέρες μας και πα, πολλές φορές ε, μπορεί και να τύχει και να... Και να αρέσει και καθόλου τη μουσική, τότε ο, ο ύφος ε, της συζήτηση στο τσάτ ε, είναι αυτά. Ζωντανό, ραδιόφωνο, είμαστε με όλη τη ε, σημασία της... Ε, τις λέξεις ε, όπως είπα καλό είναι να έχουμε τα αυτιά μας και τα μυαλά μα ε, ανοιχτά και το βασικό είναι να, να αγαπάμε αυτό που κάνουμε και να το είτε σαν παραγωγή, είτε σαν ακροατές και α, δεν έγινε και τίποτα δεν μας αρέσει και κάτι αυτό α, ακούμε κάποια άλλη εκπομπή. το Θεό τώρα διμήνεις έχει για όλα τα γούστα εκπομπέ, ε, ε, έχετε το εξτυλίπρι με εμένα ε, να σα λέω διάφορα κουλά, να το πω έτσι, να αυτό σε ελκαστώ και εγώ λίγο, για βιβλία και να ξεφεύγει πολλέ φορέ και η θεματολογία από βιβλία σε ιστορικά, σε λογοτεχνικά, σε κινηματογραφικά θέματα, με επιλογέ τραγουδίων, πιστεύω, στην εκπομπή έχετε ακούσει. Ε, τα πάντα από ε, κλασική και προκλασική, γενικά όλα τα είδη της κλασικής μουσικής, όπου θέλετε και σύγχρονα και ροκ και αυτό. Αν έχω ξεχάσει κάτι και εντεχνοελληνικό έχετε ακούσει, αν έχω ξεχάσει κάτι, πείτε μου, ποιος ξέρει, μπορεί σε επόμενη εκπομπή να κάνουμε και να φέρω σε σε κάποιο άλλο είδος μια και θίξαμε λοιπόν τα ήθελα να ακούγουν σήμερα στις 10 συντονιστείτε πάλι στο Radio Music Heaven ακούθηκε η κομπή του Θεροβάμωνα η μουσική ενός Θεροβάμωνα και σήμερα έχει το δεύτερο μέρος του αφιερώματος του 1976 αυτά τα 70's έτσι και αυτά που μας έφεραν στη μουσική και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Δευτέρα ε, τίνει να γίνει ε, η μέρα του Ροκ, γιατί έχουμε δύο εξαιρετικές εκπομπές, της Ροκαπόπηριας με την Έμη, την ευμορφία Αθιοπούλου, και στι, στις τέσσερις αυτή και δύο ώρες μετά στις έξι ο οδηγός μας Πέτρος, Πέτρος Τσέρ, με το live του rock έρχονται να μας κρατήσουν α, συντροφιά. Και... Α, Συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα έχει μεταφερθεί και η κουμπή της Μαρίδα. Δεν κάνω λάθος μισό λεπτό, θα το τσακάρουμε και στο πρόγραμμα, θα το τσακάρουμε τα το τραγουδάκι επόμενος για τα παιδιά λοιπόν που α, έφυγαν και ελπίζουμε πάντοτε ότι θα είναι πάλι εδώ μαζί μας να αφιερώσω αυτό το τραγουδάκι. Συγγνώμη γιατί δεν παίζει τώρα Αγαπη θέλει να παίξει μισό λεπτό Όχι Όχι okay. okay. κάποιο τεχνικό πρόβλημα δυστυχώς έχουμε φίλη μου για μισό λεπτό θα προσπαθήσουμε να το, να το λύσουμε γιατί δεν παίζει το επόμενο τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί. Όχι. Όχι τώρα. Αν είναι δυνατόν έρχομαι με το χιλιόμετρα την ώρα να προλάβω να κάνω εκπομπή. Είμαι τώρα και με προδίδει τελευταία στιγμή ο αξοπλισμός για μισό λεπτό. Θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο γιατί... Να δούμε τώρα. Μ, ούτε τώρα. Ούτε τώρα παίζει. Συγγνώμη γι' αυτό. Σε πάση περιπτώσει να προσπαθήσω να λύσω το πρόβλημα. Και δεν μπορώ να σου βάλω ένα τρακουδάκι, πως λέει. Παρνάμε σε διαφημίσει μέχρι <laughs> να λύσουμε ε, το πρόβλημα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να περάσω σε διαφημίσει γιατί πρέπει να λύσω το πρόβλημα. Για να πέραξε Για να δούμε. Ναι. Ούτε τώρα. Τι, γιατί κόλλησε έτσι. Λίγε αισθονομή. Τέλος πάντα να σε... συνεχίσω εγώ να σας μιλάω και παράλληλα προσπαθώ να λύνω και το, και το πρόβλημα και δεν ξέρω αν θα κατά. Και τι θα κατεφέρω και δεν βρισκώ και το τραγούδι τώρα. Μου έφυγε και το τραγούδι που ήθελα να αφιερώσω σωστά παιδιά. χωρίς όρες, όρες όταν καταραίει το σύστημα καταραίγεται καλά. Αυτό έχει βγει και το γνωστό λέει ότι ε, που τρει είναι τρόποι για να καταστραφείς Η... Ο Τζόγος, οι γυναίκες και η τεχνολογία, να με συγχωρήσουν εδώ οι κυρίες που μας ακούνε, ε, λέει ο Τζόγος είναι ο πιο α, σίγουρος ή, και γρήγορο. οι γυναίκες είναι ο πιο ευχάριστος και η τεχνολογία είναι ο μόνος α, σίγουρος. Τέλος πάντων, δούμε έτσι και, και συνεχίζω να μην μπορώ να... Ναι, δεν μπορώ να παίξω το τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί έχει κουλήσει γιατί το... Αυτό. Για να δοκιμάσουμε πάλι. Όχι. Παίζει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, τι γίνεται. Όχι. Έχει μπλοκάρει δυστυχώ το σύστημα εδώ πέρα. Για να προσπαθήσω να το μεταφέρω λοιπόν όσως κρατάω παρέμει άσχετη κουβεντούλα. Ε, Χίλια συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είπαμε ζωντανή εκπομπή, ζωντανό ραδιόφωνο. Α, γίνονται και αυτά. Αλλά α, δούμε αν μπορέσω και το ξεκολλήσω. Το ξεκολλήσω. Ε, θα και κρίμα πάνω που ήθελα να φέρω στου τραγουδιστέ, φαντάζομαι να κληροποιήσω και τον πρόεδρο, τον Κρό, ο οποίο μπήκε στην παρέα μα. Πρόεδρο Κούπουτσο Χορείου και ε, όλου του Radio Music Heaven, από ό,τι έχω ε, καταλάβει. Τώρα ευτυχώ, λέω ευτυχώ που δεν μα ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι. Ελπίζω να μα ακούνε άνθρωποι που οποίοι γνωρίζουν από, καλά από ραδιόφωνο, και τέτοια. Γιατί τώρα θα τραβάνε προφανώ τα μαλλιά τη κεφαλή του με αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Ναι, και εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται. Ε, Έλεως πάνω που την ε, δηλαδή, προηγούμενη εβδομάδα πένευα τον, ε, τον υπολογιστή μου και τώρα, και τώρα με πρόδωσε, με πρόδωσε. Αλλά που θα πάει θα καταφέρω, ελπίζω θα καταφέρω να το ε, φτιάξω και να κάνουμε για να δούμε τι γίνεται. Mm. Όχι, δεν μπορεί Να μου χορτώσει τίποτα Από τη λίστα των τραγουδιών δεν παίζει Τίποτα τότε Να δοκιμάσουμε κάποιο άλλο α, Δοκιμάσουμε κάποιο άλλο τραγουδάκι Τώρα τι να κάνουμε Να βρούμε κάποιο τραγούδι Κάπου θα έχουμε μέσα Όχι Όχι βρω κάτι που δεν το Στη στείλιστα εδώ πέρα όπου χίλια σου γνώμη για αυτό παιδιά μου αλλά, αλλά τι να κάνουμε συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες που λέει να πάσει η θα το βρούμε να βάλω εγώ ένα Για να, για να δοκιμάσουμε τώρα Ναι, ώρα, τα πετύχαμε Έτσι λοιπόν ε, αφιερωμένο στα παιδιά τα οποία έφυγαν από το σταθμό Και ελπίζουμε να γυρίσουν πάλι κοντά μας Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, δεν απέφευγε πάλι το κλασικό του θέματος, αλλά εντάξει, με έχετε μάθει πια, έτσι, <laughs> δεν είναι. Ε, ας βάλουμε και ε, κάτι διαφορετικό. Πας ποιοτώ σας ελπίζουμε ότι θα μας ταλαιπωρήσουν πάρα πολύ τα προβλήματα με τα playlist εδώ πέρα στην, στην εκπομπή, ε, θα συγχωρήσετε σήμερα, η προετοιμασία ήταν ελυπέστατη και τελευταία στιγμή. Ο πρόεδρος εδώ πέρα αποποιείται τον τίτλο όλου του ραδιοφώνου, μόνο του Κουκούτσο χωρίου. Α, εντάξει, κοιτάξτε και άλλοι, που ο κοινοταρχίας πρόεδρε μου ξεκίνησαν και βρέθηκαν σίγα-σιγα υπομονή, αυτό έχω να πω μόνο. Ε, τώρα βέβαια μου θύμισε και το γνωστό κόμικ, ε, δεν ξέρω πώς από σας, ξέρετε τον Is No Good που ήθελε να γίνει χαλήφη στη θέση του χαλίφι, δεν ξέρω αν έχει ε, χαλίφι το Music Heaven αλλά εφανταστείτε τώρα να έχει και να μ' ακούει να, και να τη βρει τον πελάτο ο κακομύριστο του κουκούτσοχωρίου η επερβολική φιλοδοξία ωραία καλό είναι αυτό, κάνουμε μου αρέσει πάρα πολύ να έχω τέτοια όλη με το κοινό να κάνουμε και τα αστιακιά μας και ελπίζω να μην κουράζουμε τους υπόλοιπους άκρατες έτσι, ε, μερικές φορές το αναγνωρίζω και προσπαθώ να το αποφεύγω μπορώ αυτό που λέμε τα inside the jokes δηλαδή τα αστεία για μη ημένους θα το λέγαμε για όσου ξέρουν τι γίνεται ε, εντάξει Προσπαθώ να το αποφεύγω για το λόγο ότι ε, ε, μπορεί να μα ακούνε άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν τόσο ενεργά είτε στα τσάτ είτε στα φόρουμ και μπορεί να ε, του ακούγονται κινέζικα ε, αυτά που λέμε. Όμω που και δεν μα συγχωρείστε, άλλωστε όπω είπα πολλέ φορέ, ο σταθμό μα είναι ανοιχτό σε όλου όσου θέλουν να συμμετέχουν και να αφήσουν το λιθαράκι του. Και είπαμε δεν είναι ανάγκη να συμμετέχετε και σαν ακροατέ που είναι πάρα πολύ βασικό μπορείτε ε, να συμμετέχετε και στο chat και μέσω μηνυμάτων και, ε, και, στα, και στο forum να γράφετε διάφορα πράγματα είναι ε, ανοιχτό και ε, πολύ συλλεκτικός να το λόγω σου πω ε, ο μας επομένω ε, μην διστάζετε να έρχεστε να μαχλέτη την απόψή σας να μας ακούτε βασικό έτσι <laughs> θέλουμε ακροατίας <laughs> <laughs> λοιπόν ε, και έτσι που λες πρόεδρε ε, ε, ελπίζω την τετάρτη να είσαι παρών στο χώρι ε, και Ποιο μιλάω εγώ που συνήθω τη μισή εκπομπή κου κουτσοχωρεί, ότι τη, τη χάνω και είναι πάντα και το παράπονο μου όχι μόνο για κου, κου, κουτσοχωρεί, και οι όσε εκπομπέ είναι έτσι λίγο αργούτσικα ε, προ το βράδυ, ε, δεν μπορώ να συμμετέχω. Παραδείγματο χάνε τη φιλμ την Αλκαιόνη, με του καλύτερου παραγωγού του σταθμού μα, με τι εξαιρετικέ εκπομπέ τη. Ε, ε, Αν σα πω, ζήτημα την έχω ακούσει μία φορά. Ε, και αυτό γιατί οι κομπές της είναι σε ώρες απαγορευτικές τον πρόεδρο δε καμία φορά δεν θα δε ακούσει ζωντανά, εννοώ, έτσι, ζωντανά γιατί ότι κονσέρβα ε, βάζει ε, την ακούνε λίπος λοιπόν, την ακούνε πολλές φορές μέσα τα Οπότε έχουμε λίγο ισχύα και, και στη δουλειά Τι, τη βάζω στον υπολογιστή εκεί στη δουλειά και ακούνε και οι υπόλοιποι ένα κοινό που δεν να το έχεις φανταστεί έτσι δεν είναι. Και πόνο όμως εγώ για να προσπαθήσω να βρω κάποιο κομματάκι που ε, θα παίξει και δεν θα με προδώσει. Λοιπόν για πάμε αν συνεργαστεί φυσικά και το και υπολογιστή στο επόμενο τραγουδάκι μας. There's a lady who's sure all that glitters is gold And she's buying a stairway to heaven When she gets there she knows If the stores are all closed With a word she can get what she came for με τη φωνή τη Dolly Parton Τι να κανεί όταν ψάχνει στα σαντά από εκεί Ξεχασμένα από εδώ και από εκεί στον, στον υπολογιστή Να καλυσπαιρίσω εδώ και τον Δέος Τον ηρωικό θα έλεγα Δέος με τι εκπομπέ του Και που τον ενώσχε στρωτεί να πω του σταθμού Και βέβαια αφού είπαμε τόσο για τον πρόεδρο να μου πούμε κάτι και για τον Δέος τώρα Δυστυχώ πάλι έχασα την εκπομπή του Τίμου Παρασκευή λόγω εντάξει δύο μια κονσερβούλα παρακαλούμε και για μας έτσι μια εγχογράφηση κάποιο κάτι <laughs> και για μας που δεν μπορούμε πάντοτε έτσι δεν είναι, μου διόρθωσε και κάτι λαθάκι εδώ πέρα και για να συνεχίσουμε λοιπόν ε, λέγαμε ότι το ραδιοφωνό μας είναι ζωντανό και αυτό έχει και, το, έχει και τα καλά του, έχει και τα καγά του. <laughs> Όπως, α, διαπιστώσατε, ε, κατά βάση εγώ φταίω έτσι, δεν είχα ε, ε, ελπής προετοιμασία αυτής της ακουμπής π, ε, λόγω κακού προγραμματισμού του ε, στο χρόνο του ταξιδιού και στα υπόλοιπα. Ε, μου δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα στη στη συνέχεια ε, δεν περάσει, ελπίζω ότι θα συγχωρήσετε τις όποιες αδυναμίες και ατέλειες και πιστεύω εντάξει σε επίπεδο τραγουδιών σήμερα και αν ακούσατε ε, μέχρι στις θυμίες, απ' όλα τα καλά ε, και, παρακ... και καμία παραγγελία αν έχετε και το έχω εδώ κάπου ξεχασμένο σε καμία playlist να, το... να το βάλω δεν έχει θέμα ή... ε, δεν είναι θεματική η σημερινή ακούμπη για την επόμενη υπόσχομαι βέβαια ότι θα κάνω άριστη προετοιμασία για να μην, ε, μην έχουμε τέτοια φαινόμενα σαν τα σημερινά και να, μάθω και να πούμε και περισσότερα ε, για βιβλία, εκτός από αυτό που είπα, ότι δεν πρόλαβα να διαβάσω τίποτα αυτό το ε, Σαββατοκύριακο. Ε, αν και ε, ζήλεψα πάρα πολύ, δηλαδή, σε ορισμένα από τα μέρη που βρέθηκα κάτι... Ε, κάτι ωραία καφετέλης, καφενεία καφετέλης, μπαράκια, ας πούμε, πολύ θα θέλα να, να ράξω με τις ώρες ε, εκεί μέσα με ένα βιβλίο ε, στο χέρι και να διαβάσω και πέρα ε, και έχω την αίσθηση τουλάχιστον από μερικά από αυτά τα μέρη που είναι ότι δεν θα με κοιτούσαν καθόλου παράξενα, θα με πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας και πόσο προσφέρεται και το, και το μαγαζί για κάτι τέτοια γιατί κακά τα ψέματα εντάξει δεν μπορεί να διαβάζει και γύρω να ε, παίζει μουσική πώς να το πω που δεν ξέρω που μουσική ο άνθρωπο μουσική με ένταση και χορευτική να το πω ούτε μπορεί να είσαι δουλειό και να είναι το μαγαζί ο ένα πάνω στον άλλον και να, από τι φορές του μόνο να μην μπορεί να, να συγκεντρωθεί εντάξει είπαμε άλλα μέρη προσφέρονται για socializing άλλα προσφέρονται για μουσική ε, Ευτυχώς, όμω υπάρχουν και μέρη που πιστεύω να προσφέρονται ακόμα και για λίγο χαλαρό ε, διάβασμα και ε, τι καλύτερο και την εποχή, ε, από να διαβάσουμε κάποια βιβλία ε, τα οποία θα Θες γιατί είναι λίγο πιο δύσκολα... δηλαδή απαιτούν μεγαλύτερη αφοσίωση... θες γιατί είναι λίγο πιο μεγάλα... και θα έχουν περισσότερη ώρα... Ε, νομίζω η εποχή ε, προσφέρεται. Το καλοκαίρι όπω και να το κάνουμε... ξετραβάνε άλλα πράγματα... Θες, ε, πιο, πιο σύντομα. Ε, το καλοκαίρι ίσως έχουν περισσότερε ώρες... κάποιοι έχουν περισσότερε ώρες το καλοκαίρι... και μπορούν να διαβάσουν... αλλά εντάξει με 35 βαθμούς και βάλε ή στην παραλία ή κάπου όπως δεν σε τραβά να διαβάζεις κάτι του ιδιαίτερο που θέλει και εκεί που υδρώνεις και ζεσταίνεις να διαβάσει και κάτι που θέλει και πολύ πολύ σκέψη μακάρι δηλαδή αλλά προ... κρίνοντας από εμένα δεν το... δεν το βλέπω και δεν σας λέω να διαβάσετε να πάρετε να διαβάσετε μια κυκλοπαίδια. Έτσι. Το έχω κάνει και αυτό. Μείνεται η ισχύ και η κύκλο παιδικού λεξικού. Έχω από περιέργεια και έχω μόνο ε, διαβάσει. Πέραν δηλαδή, να ψάχνω κάτι, αλλά βιβλία τα οποία ε, είτε ε, ε, στην κατηγορία. Ε, της φιλοσοφίας, γιατί όχι ε, είτε στην κατηγορία ε, της, ε, του επιστημονικού ε, είτε ακόμα και στην κατηγορία του ιστορικού πιστεύω είναι μια καλή ε, εποχή ε, δεν μα τραβάει τόσο πολύ το έξω ε, το μέσα και για ε, ε, φανταστείτε τι όμορφη ε, Φέρετε αν μπορείτε, σα κοινοθέτει και εγώ τώρα ραδιοφωνικό να το πω. στο μυαλό σα έτσι μια ορφή εικόνα. Ε, Χαραζίζει σε μια στορκμήνο σα καναπέ, πολύ θρόνα, κρεβάτι, δεν ξέρω εγώ, με λίγο ε, ζεστό, ένα ζεστό ρόφημα δίπλα, ξέρω καφεδάκι, τσάι, σοκολάτα, Αν πάση περιπτώσει τι αρέσει στον στο καθένα μουσικούλα, κατά από το Radio Music Heaven και ένα βιβλίο στο χέρι να να το απολαμβάνουμε διαφέρεται λίγο στην καλό σα αυτή τη εικόνα δεν είναι πολύ ωραία και να διαβάζουμε και να σχολιάζουμε που και που και στο τράτο να λέμε τι καλό διαβάζουμε έτσι δεν είναι τέλο πάντων. Λοιπόν, βρήκε και άλλο ένα εξεχασμένο τραγωδάκι εδώ που ψάχνω εναγωνίως <laughs> να δω τι μπορεί να παίχνει αυτή τη στιγμή, από ποιο ε, κομμάτιο διπλογισθή μου μπορεί να παίξει πλέον το πρόγραμμα και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό τραγουδάκι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς είτε είναι εδώ στο, ε, στο σταθμό μας, εκπομπές μας, είτε στις σχέσεις μας, είτε και παρακάτω Προσέφευκαν από τα τραγουδάκια που μου αρέσει πάρα πολύ, για ακούστε το Από το Suicide Machines. Ποτέ δεν σου προσχέθηκα, δηλαδή έναν αρρωδεόνα κήπο, έναν θεσμένο κήπο. Τα λέγαμε. Υπάρχουν και δυσκολίε πώς να το κάνουμε. Το θέμα είναι να τι ξεπερνάμε. Και α, όπως. Πάλι θα μου πείτε ότι βλόγατε γένεια μου, αλλά νομίζω πω πολλέ φορέ ένα καλό βιβλίο με καλύτερος καλύτερο τρόπο να ξεπεράσουμε κάποιε δυσκολίε. Αν μη τι άλλο, μα βγάζει από αυτό που σκεφτόμαστε αυτή την ώρα και μα μεταφέρει κάπου όλου, μα κάνει λίγο, λίγο θεατέ, μα αποστασιοποιεί λίγο. Εκτό αυτού υπάρχουν και εξαιρετικά μανιτάρια και βιβλία αυτοβοήθεια, όπω τα λένε, αυτοβελτίωση, όπω τα διαβάζω είναι πολύ μεγάλη κατηγορία αυτά τα βιβλία που ότι έχω διαπιστώσει και τις, από τις τελευταίες φορές που ε, πήγα σε, σε εκθέσει ή σε φεστιβάλ βιβλίου, ε, τις τελευταίες φορές που πήγα γιατί έχω δυστυχώς ε, αρκετό καιρό να πάω, έβλεπα ότι ένα μεγάλο μέρος των εκθετών ε, κεντρώνονταν σε τέτοιου είδους βιβλία και εντάξει δεν θα τα κρίνω κατά πόσο είναι αποτελεσματικά ή αν οι θεωρίες που παρουσιάζουν μέσα είναι σεβαστές ή όχι ε, οτιδήποτε ε, δεν ξέρω όμως ε, σίγουρα λογοτεχνική αξία μπορώ να πω με σχετική ασφάλεια ότι δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη ε, λογοτεχνική αξία ε, αν πεις και η λογοτεχνική αξία έχει ένα επιστημονικό βιβλίο, πάλι καμία θα το. δεν είναι ένα βιβλίο που το διαβάζει για τη το λογοτεχνική του αξία όμω ένα βιβλίο ε, από αυτά που λέμε καμιά φορά τα εκλεκευμένη επιστήμη δεν σα λέω να πάρετε να διαβάσετε ένα καθαρό επιστημονικό βιβλίο έτσι. το πιθανότερο δεν θα καταλάβετε τίποτα αν δεν είναι στο αντικείμενό σα, στο πεδίο σα αλλά είναι από αυτά τα βιβλία τα λεγόμενα εκλεκευμένη επιστήμη τουλάχιστον ε, κάτι μαθαίνει δηλαδή παρουσιάζουν κάποιε ε, Επιστημονικέ αρχές, κάποια πράγματα που ισχύουν ούτω ε, ή άλλω. Ε, και καλό είναι κάποιο που έχει την έφεση, την περιέργεια ή τη διάθεση, ε, καλό είναι να διαβάζει που και που κάνει ένα τέτοιο αν πέσει στα χέρια του, γιατί πραγματικά ε, μία από τι πιστεύω ωραιότερε και πιο ενδιαφέρουσε. Ε, ιστορίες που μπορεί να μπει κανείς είναι η ιστορία του κόσμου μας η ιστορία του κόσμου στον οποίο ζούμε και κινούμαστε ε, δεν ξέρω ίσως ως επιστήμονος είμαι αλλά πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και πιο όμορφες ιστορίες το πως και το γιατί ε, σε αυτό το κόσμο πως έγινε γιατί ε, είμαστε όπως είμαστε σήμερα, να το πω έτσι, ποιοι είναι οι κανόνες που τον γνωρίζουν, πώς εξελίχθηκε και ίσως σε αυτό το τομέα βάζω εγώ και την ιστορία. Βέβαια, το... εδώ, μπορούμε να... εδώ υπάρχει και ένα λογοτεχνικό είδο, υπάρχει και το ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο ελμέρει σε διασκεδάσει να το πω έτσι, και λογοτεχνική έξε, μπορεί να κρυθεί και ω προ τη λογοτεχνική έτσι, αλλά... Ε, σου μεταφέρει και ε, ιστορικές γνώσεις ε, ως όχι ω ένα καθαρό μου ιστορικό βιβλίο αλλά και η ιστορία ε, είναι συναρπαστική, δηλαδή ε, η ανθρώπινη ιστορία αυτή που όχι αυτή απαραίτητα που μας μαθαίνουν ε, στο σχολείο, οποία αναγκαστήκαν μία ε, περίληψη μία ξερή τις περισσότερε φορές εκδοχή της α, ιστορίας. Η πραγματική ιστορία ε, είναι, μπορεί να είναι και ένα και λίγο ταλέντο ο ιστορικός που την αναπτύσσει, μπορεί να είναι ξέσου καλή με το καλύτερο μυθιστόρημα. Ας πούμε θα και πολλά πράγματα που δεν τα ξέρει ή που δεν φανταζόσουν ότι μπορεί να είναι έτσι. Αλλά σημασία σε όλες αυτέ τι αναζητήσεις ε, που κάνουμε είναι αυτό που είπα και στην αρχή ε, να είμαστε λίγο ανοιχτοί ε, να, ε, να είμαστε πρόθυμοι να βγούμε από τη βολή μας και να πιέσουμε λίγο να δυσκολέψουμε να ε, πεθέψουμε λίγο τον εαυτό μας με ήδη ε, λογοτεχνίες που και να μην μας αρέσουνε δεν τα έχουμε δοκιμάσει ποτέ, τα φοβόμαστε. Καλό είναι να έχουμε μία άποψη ακόμα και γι' αυτά. Και στο κάτω-κάτω ένα βιβλίο ε, όπως και αν το ε, δούμε ε, μπορεί να είναι ένα πολύ όμορφο δώρο και σε εμά να μην αρέσει, μπορούμε κάπου να το χαρίσουμε. Έτσι δεν είναι σε νόμο μπορεί να του αρέσει πάρα πολύ. Ε, με τα ψηφιακά βιβλία αυτό είναι λίγο πιο ε, δύσκολο αλλά σίγουρα Κάποιος μπορεί να βρει, πιο, ε, μπορεί να βρει τον, τον τρόπο. Ε, για πάμε άλλο, ε, στο επόμενο ε, τραγούδι μα όμω. Ε, βρήκα κάποια παλιά αγαπημένα εδώ πέρα τα οποία παίζουν ακόμα εδώ που τα παίζει. Επομένω θα ακούσετε άλλο ένα παλιό πασίγνωστο βέβαια που έχει πολλέ φορέ. Αλλά δεν πάει να είναι, είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν ακουστεί. σε αυτό το τραγούδι, χαίρομαι πάρα πολύ που άρεσε και εδώ θα ήθελα να επισημάνω και το εξής για... και νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε υπόψη όσοι κάνουμε, ό,τι κάνουμε, με κάποιο πάθο όσοι αγαπάμε αυτό που κάνουμε καλό είναι να έχουμε υπόψη μας αυτό το στίχο που και μένα με έχει αυτό που λέει «You can check out anytime you like but you can never leave». Μπορείς να κάνεις check out όποτε θέλεις αλλά δεν μπορείς ποτέ να φυγείς. Σκεφτείτε το λίγο αυτό ή είστε έτοιμοι να κάψετε τα καράβια σας, να το έτσι να κόψετε τις, τις γέφυρες, ορίστε να πάρεις στην ιστορία. Με πηγαίνετε αλλά ναι, όταν κάνεις κάτι και θύνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου ε, Είσαι πάντοτε πραγματικά ελεύθερος να φύγεις από αυτό ή απλώς κάνεις δίκαια λίματάκια. Εγώ πιστεύω το, το δεύτερο. Και ξέρετε κάτι, μπορεί πολλές φορές να αργούμε ή να κάνουμε κάτι και να μην είναι το, το πάθος μας, να το κάνουμε δικαπεριοτικά και τέτοια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, φεύγεις. Και φεύγεις για τα καλά είναι αυτό που λένε there's no turning back, δεν υπάρχει επιστροφή. Αλλά όταν σε κάτι... Ε, το κάνεις με αγάπη σε ένα κομμάτι του αυτού σου ε, πια δεν νομίζω ότι μπορείς να φύγεις τουλάχιστον όχι ολοκληρωτικά και το βλέπω και με το με αρκετά πράγματα τα οποία κάνω και μου αρέσουν και γεννέμαι στα βιβλία στο διάβασμα ε, όπως θα δει και στα φόρμα που και το συζητάμε πολλές φορές με στα αφορούμε που συμμετέχω σχετικά με το διάβασμα... και το έχω πει και σε παλαιότερη εκπομπή... ότι ε, έχει δεκοιμάνσεις. Ε, μην νομίζετε ότι όσοι αγαπούν το διάβασμα... διαβάζουν πάντοτε με σταθερό ρυθμό... Ε, 5-10 βιβλία την ημέρα, την εβδομάδα, το μήνα... Ε, δεν ξέρω κι εγώ... όχι... Ε, οι περισσότεροι που δηλώνουν βιβλιοφίλοι... ότι του αρέσει το διάβασμα... και που τον αγαπών το βιβλίο. Υπάρχουν διακοιμάνσει. Μπορεί να περάσουν περίοδοι που να μην ανοίξουν καθόλου βιβλίο. Μπορεί να περάσουν περίοδοι που να διαβάζουν από το πριν μέχρι το βράδυ. Και φυσικά πάντοτε και το ενδιάμεσο. Υπάρχουν και άνθρωποι που ε, παράτησαν τελείω το διάβασμα για κάποια περίοδο Έτσι. τη ζωή του. Δεν λέμε για μέρε. Δεν λέμε για Δεν Λέμε για περίοδο τη ζωή του το διάβασμα και ξανά γύρισαν. Είναι και αυτό είναι άμα ε, αυτό που λέμε το σαράκι, το μικρόβιο και σε τρώει που θα πας εκεί γύρω-γύρω θα ξαναγυρίσεις και ε, ε, ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι που πραγματικά ε, μπορούν και δεν κατατρέχονται από αυτά που τους ε, αυτά που αγαπάνε, από αυτά που τους αρέσουν ε, τα το έχουν βρει με τον, ε, με τον εαυτό τους, να το πούμε έτσι, με τα πρέπει τους, με τα θέλω τους και καταφέρνουν και κάνουν ό,τι κάνουν ή σταματάνε να κάνουν ή το ξανακκινάνε χωρίς ενοχές, χωρίς ερωτηματικά. Μακάρι να είμαστε όλοι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα θα σας αφήσω όλο εδώ την εκπομπή μου αυτή την εντελώ. Ε, απροετοίμαστη από δικό μου κακό πρόγραμματισμό τα λάθη μας καλό είναι να τα παραδεχόμαστε ε, εκπομπή ευελπιστώ ότι η επόμενη θα είναι πολύ καλύτερη και σε ανώτερο επίπεδο ελπίζω ότι το ποτπουρή από όλα τα, τα θέματα τα μουσικά να σας άρεσε και να σας κάτσε μια στοιχειοδός καλή ε, συντροφιά ε, Αυτέ τις ώρες. Μην ξεχάσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας ε, στις 10 που θα είναι ο εθεροβάμων με το δεύτερο μέρος του αφαιρώματος του 1976 και μετά πάλι τη Δευτέρα το απόγευμα πάλι εδώ μαζί ξεκίναμε ρωτή τη Δευτέρα είπαμε 4 με 4 απόπειρες ε, Εγώ να σας ευχηθώ μια καλή εβδομάδα Καληνύχτα καταρχάς για σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε αύριο Δευτέρα, θα σας αφήσω με ένα ε, πάλι κινηματογραφικό που έχω εδώ πέρα, είναι του James Horner, πάρα πολύ, μπορεί να μην το ξέρετε μελωδίες του σίγουρα έχετε ακούσει και αυτή Σίγουρα ε, κάπου θα την έχετε ξανακούσει είναι το η μελωδία από τον τελευταίο των μου ένα βιβλίο το οποίο στη συνέχεια έγινε, ένα, έγινε πολύ ωραία και νομίζω όχι μία τας αλλά μία από τις ωραίότερες ε, ταινίες που ήταν η ε, πιο πρόσφατη που είχα δει Σας χαιρετώ λοιπόν να είστε όλοι καλά και θα ελπίζω να τα πούμε πάλι σύντομα